Πάει μέχρι τη Λατινική Αμερική. Αυτό Δι... τι είναι τώρα για τα γενέθλια του Όχι, α, θα μπορούσε. Α. Το Κάντο γενεράλ, Όχι, είναι γιατί ταξιδέψαμε έτσι ραδιοφωνικά νοητά προς τα εκεί. Γιατί εκεί έζησε, έδρασε, αναπτύχθηκε, λειτουργήσε ως γιατρό, διαμορφώθηκε ω επαναστάτης πέθανε. Εκεί στη Λατινική Αμερική Πέθα. κυβέρνησε και λίγο, όλα τα έκανε. Πέθανε, δεν πέθανε ακριβώς Ναι, <laughs> ναι στο... έχει δίκιο. Ναι, ναι δύο σφαίρε στο... πισόπλατα, στο Σβέρκο. Σαν σήμερα το 1967 δολοφονούσαν τον Τσεκεβάρα Ερνέστο Τσέκεβάρα και. Κομμαντάντε. Κομμαντάντε τσέ. Μπορεί να πέθανε βιολογικό, να έφυγε από το... τη ζωή, αλλά έμεινε. Είναι από του λίγου που έχει μείνει ως ο κανεί άλλο. Παρέμεινε, μένει, είναι από μπλούζε, από μυαλά, από συνειδήσει. Πέρα από τα αντικείμενα, έχει μείνει στο «Ο μυαλό πολλό, ω παράδειγμα φωτεινό, αποδεικνύοντα ότι δεν πεθαίνουν μερικοί, μερικέ ιδέε, μερικά πράγματα, όσο και να προσπαθούν κάποιοι, δεν πεθαίνουν. Το τραγούδι είναι το Κάντο Χενεράλ, Παύλο Νερούδα και Μίκη στο βεβαίω, μουσική. Ολόκληρο έργο για του λαού τη Λατινική Αμερική, για καταπιεσμένου λαού. Ε, αυτό είναι τραγούδι σύμβολο, δεν αφορά μόνο την. Τι δουλειά έχει με εμά αυτό το τραγούδι τώρα, Δεν είμαστε καταπιεσμένοι. Ή είμαστε καταπιεσμένοι στον λαό. Όχι, όχι. Μόνο δεν τέτοια. είμαστε λαό. Εμεί είμαστε στην ανάπτυξη, mm. έχουμε τα δικά μα. Αλλά είναι ωραίο να ακούγεται από κάθε σημεία. Έχι, παράλληλα. Τη Μαρία Φαραντούρη, ναι. Δεν ξέρει ποτέ, μπορεί και εμεί να γίνουμε καταπιασμένοι Κάποια στιγμή, ναι. ναι. Να έρθει κάποια κυβέρνηση τη αριστερά και να μα καταπιέσει σαν λαό. Ναι, ή τη δεξιά. Δεν νομίζω. Δεν κάνει, δεν κάνει τέτοια Στην Ενωμένη Ευρώπη του 14 δεν γίνονται αυτά όχι. Δεν καταπιέζονται οι λαοί Είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις κλίσεις τους Τις δημιουργικές τους διαθέσεις Τις οικονομικές τους πρωτοτυπίες ναι. Ελεύθεροι είναι ναι. να τα κάνουν όλα αυτά Το άτομο στο σύγχρονο κόσμο ναι. Στη Μεσόγειο Πέριξ Τι κάνει στην Ουκρανία, στην Αμερική είναι ελεύθερο, uh -huh. όπως έχει δείξει. Uh -huh. Και ξέρεις ότι κάθε μέρα περνάει γινόμαστε και πιο ελεύθεροι, αυτό είναι το αισιόδοξο. Πού? Δεν ξέρω. πνεύμα, <laughs> ξέρω. <laughs> ξέρω. Ας το πούμε, ρε παιδί. Γυρνάει η βίδα και νιώθουμε ελεύθεροι, <laughs> η καλύτερη του χωριού. Λασκάρι Α, Λασκάρι. Όσο να είναι νιώθεις. Ας ακούσουμε, νομίζω είναι ο Πέτρος Πανδής. Λοιπόν, κρατάμε τα οράματα του Τσε Να Το παράδειγμα του γενικότερα Και πάμε σε κάποιον που Θα μας απασχολεί Και θα μας απασχολήσει στην πολιτική εδώ Κοινωνική ζωή του τόπου Ο οποίος έχει εμπνευστεί από αυτά τα οράματα Ο Πάγκαλος Όχι, για πες άλλους δύο πάνω ε, πες μέσα. Ο Τσίπρας Όχι, μόνο πιο συπράζ, δεν Όχι. μιλάμε για Σιριζέο για οράματα του G μιλάμε Σωστά σε που τα απορρίπτει με τα θερμία σε αυτά όλα τα άλλα. μιλούσες την επιχειρηματικότητα σε μια ένα συνέδριο εκεί και ήταν σαν να με το βάλαμε, σαν να ήταν ο στουρνάρος. Α, Θα αρχίζει να βάφει το βάφει και το μαλή σε λίγο. Ε, το Τι ανταγωνισμού, τι κίνητρα, τι, Λες και δεν ξέρουμε τι σημαίνει ανταγωνισμό και κίνητρα στην ΕΕ, Ευρώπη, τέλο πάντων. Άλλος, Άλλη μια τρίση των συγκεκριμένα που εμπλέονται από τζέσα από το Τζέ. Ο διακουμάτο. Κάνει λάθο. Γιάκου. Όταν ήμουν μαθητή, είχα μια συνδικαλιστική δράση. Α. Δηλαδή είχα φτάσει να μιλάω και μέχρι στα προπήλια, σε αυτέ τι συγκεντρώσει στο τέλο τη 1970. 70. Κομματική, συνδικαλιστική ή δημοκρατική. Ήμουνα τότε πασόκ. Αλλά ένα, ένα παράξενο πασόκ. Με διαγράψανε μόλι βγήκε το πασόκ για επαναστατικέ ιδέε. Είχα μια πολιτική δράση τότε. Κολού αφήσει στη δυτική Αθήνα, στο ποτάμι και ονειρευόμουν ένα. Πολιτικό σύστημα που ήταν το πολιτικό σύστημα του Τζακεβάρα. κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα. Και από τον Τζε εμπνεύτηκε. Και από τον Τζε. Όχι μόνο τον Κάστρο. Όχι, όχι. Και, και από το τον Τζε είναι ο Σταύρο Θεωδράκη. Είχε έντονη επαναστατική δράση από ό,τι ακούω, κολλούσε αφήσει. Ναι, πολιτική δράση. Πολιτική... Και επαναστατική δράση. Όχι, έχω σημειώσει τα πολύ σημαντικά. Mm. Πολιτική δράση κολλώντα αφήσει στη δυτική Στο Αθήνα. ποτάμι. Ναι, από ναι, ναι, από το ποτάμι. Μιλούσε στα προπήλαια. Mm. Το είπε, τα προπήλαβε. Από... τα προπήλα. Θυμούνται από τότε θυμούνται τις, τις φλογερές ομιλίε Γεμάτες πάθος του Σταύρου και είχε επαναστατικέ ιδέες του Τσεκεβάρα. Mm -hmm. Ο Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίο θα είναι το, τη Δευτέρα στον Ενικό. μόνος του. Μόνος, χωρίς μόνος. κόσμο. Ε, θα έχει κόσμο, ενώ. Θα τον απολαύσουμε εκεί δύο-τρει Άντε, μακάρι. Άντε, μανα. Υλικό για δύο μήνε. για δύο μήνε. Τι εύκολο. Ούτε, ούτε, καλή ούτε σαμαράς, τόσο Όχι, όχι, όχι. Ο είναι εφλέβα. Και είναι, είναι, είναι. Κρυφή είναι. πληγή είναι αυτή η κρυφή πληγή που αυτή. Δεν το είχαμε. Όντω, του βλέπει σε διάφορου τομεί του βίου του, του επαγγελματικού και του άλλου. Και λέγεις, λέγαμε, είναι σοβαρό. Όπω τον βλέπουμε όπως... να πόσάρει τίπλα από το καλημέρα... του ναρκωμανού φυλακισμένου και αυτά. Είναι σοβαρό άνθρωπο. Δεν με... συνοθετεί το εκδότημα. Με το, το, το καλημέρα στην πολιτική αποκαλύπτεται ένα άλλο κόσμο και πολύ καλά κάνουν και ανακατεύονται με την πολιτική όλη αυτή. Είναι μεγάλη αποκάλυψη πολιτική. Ήτανε πασό καλά, Ναι, εντάξει. Το 1981 ήταν το 1981. Δεν ξέρω. Συρίξουνα. Το 1981 ήμουν. Ένα πασόκ το 81. Ε, όλη, όλοι Πασόκ ήμασταν κάποτε. Μη σου πω βέβαια. και τώρα είμαστε Πασόκ. Ποιο δεν είναι Πασόκ τώρα. Άλλο ότι ψηφίζουμε και ψηφίζουμε. Πασόκ βαθιά μέσα είμαστε. Ναι. Μπράβο, τα κύτταρα. Δεν έχουμε διαβρωθεί τόσο πολύ. Λαμογιά, ευκολία, αρπακόλα, ψέμα, καπατσοσίνη. Χαμηλή αισθητική. Χα... Ναι, κυτσαριό σε όλα. Αυτό, αυτό δεν είναι το Πασόκ. Και όλο, αυτό. Αυτό. Το το... όλο αυτό είναι σοσιαλισμό, να το λέμε καλύτερα. Ξέρεις τι, τι. μπορεί ο Σταύρο να έχει παρασυρθεί από τι επαναστατικέ ιδέε του Τσεκεβάρα mm -hmm. για την επανάσταση. Καλά κρατιέται όμω. Παρόλο που έχει παρασυρθεί, <laughs> κρατιέται. Για δώσεις. την επανάσταση όμω δεν έχει μείνει απ' έξω από όλο αυτό και ο Σαμαρά, ο Αντώνη, να έχει επηρεαστεί από ιδέε του Τσεκεβάρα. Αλλά από τη λέξη επανάσταση κράτησε την. έβγαλε το ΕΠ και έμεινε όλο το υπόλοιπο Χριστός Ανέστ και όλο Α, το και υπόλοιπο Α. Εμείς εδώ ήδη χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο και σας καλώ να κάνουμε όλοι την υπέρβαση να σηκώσουμε την Ελλάδα πιο ψηλά πάνω από το τέλμα που έχει βυθιστεί για δεκαετίες πέρσι πετύχαμε με πολλούς κόπου και θυσίε σας καλώ για την ερχόμενη χρονιά να πάμε πέρα από την Επανάσταση να πετύχουμε την αληθινή Ανάσταση της πατρίδας μας Ναι. ναι, είναι και η Ανάσταση Θα έχουμε και ε, πάντα. Αλλιώς δεν έχει νόημα καμία, καμία Ανάσταση. Ανάσταση Η συζήτηση συνεχίζεται στη Βουλή Θα αναφερθούμε σε αυτή λίγο γιατί είναι κάτι ωραία χτες Ψήφο εμπιστοσύνη, Αύριο το βράδυ, μάλλον 158 Τι λένε, είπε, ο πρωθυπουργό τι κάτι... είπε χθες ο, ε, Μίλησε, είπε κάτι συνηθισμένα εκεί mm. Είχε αφήσει το τσεκούρι παραδίπλα. Τσακώθηκε λίγο με τους υπόλοιπου. Βγήκε ο Δραγασάκης, είπε κάτι άλλο. Δεν να το τσεκούρι, αφού τσακώνονταν να τελειώσει. Σιγά, σιγά Τώρα είναι η φάση που ο Βορύδης είναι μιλίχιο. Παλιά λέγαμε βάζαμε το πιστόλι πάνω στο τραπέζι πήγε, Γιώργο. Επίσαμε τσεκούρι πάνω στο τραπέζι. Είναι πολύ ωραία αυτή και τον συμπονώ πραγματικά που προσπαθεί να δείξει Ενώ τον βλέπει. Θέλει να τα βγάλει όλα εκεί με ένα τσεκούρ, να αρχίζει να μακελεύει ό,τι μπορεί. Το ξεπλένουν διάφορε βρωμοφυλάδε χρόνια τώρα. Καταστάσει, κυβερνήσει, μη σου πω, οι κυβερνήσει υπάρχουν για να ξεπλένουν το βορείδι. Γιατί πρέπει μετά του Σαμαρά να παρουσιαστεί ως ο επόμενο πρόεδρο. Υπάρχει βέβαια και ένα που είναι περήφανο που έχει ξεπλύνει το βορείδι, ο Κρατζαφίρε. Ναι, ναι, το λέει. <laughs> Εγώ τον ξέπλα. Α, εντάξει, μπράβο. <laughs> <laughs> Γνωσικά <Εγώ> χαρακτηρί. Το λέει κιόλα. Γιατί να με το πει. Σωστό. Ο Κρατζαφίρε το λέει. Ναι, σιγά. Αλλά όμως για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα αφού σας καλωσορίσουμε Ά, και πούμε ότι μηνύματα, <laughs> μηνύματα στέλνεται στο 54%. Ναι, από κινητό και στο studio papakiralfame.gr από mail Α. ή με mail όπως θέλετε Και στο Twitter ελληνοφρένια το κοιτάμε Το κοιτάμε εδώ και αυτό εδώ μέσα που είμαστε Το Facebook δεν προλαβαίνουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε Να κλείσουμε με αυτή την επίδραση που είχε ο Τζέκε Βάρα απάνω σε ανθρώπους που έχουν καθορίσει τη μοίρα του δικού μας λαού Και άλλου. <σίλω> <σίλω> δεν έχει αφήσει κανέναν να εκβιάστη, δεν του βλέπει όλοι. Είναι Παναστάτε. Oh. Και είχαμε τη χαρά να του δούμε και σε ηγετικέ θέσει σε αυτόν τον τόπο. Αυτό ήταν το. Εφ... Έτσι Μόνο τον Πάγκαλο δεν είχαμε χαρά να το δούμε. Η γραμματέα <σίλω> του Κουκουέ που. Ναι, πέρασε ναι αυτό που το ναι Μόνο ίδιος. αυτό. Ίδιος. Ναι, τον φάγανε. Κάτι έγινε τώρα. Τα λάθη. Λάθη πέφτει. Όλο λάθη. Να μην γίνει ο Πάγκαλος Με ένα μεγαλύτερο λάθο. Μπορούσαμε και καλύτερα λάθη. Ναι, Και θα ακούσουμε ηγέτε που έχουν κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Κιέτε είπε. Οι γέτε μεγάλο μεγάλο. Κάτσε να ανοίξω τα ακουστικά. Ναι. Δεν ακούω. Που έχουν επηρεαστεί από το πνεύμα mm. του Τσέ και Βάρα και τι επαναστατικέ βαθιά αριστερές έω και κομμουνιστικές γιατί είχε ιδέε. Κροτίδε τι λέγανε. Ο Τσέ και Βάρα. Τρεις που κυβέρνησαν τον τόπο.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 Μύθος να σου πριν για αριστερά Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο Έχω αριστερή νοοτροπία Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος Είμαι των ματιών σου η Που αγκαλιάσανε τον κόσμο Συντρόφισες και σύντροφοι Υπάρχουν μερικοί στην αριστερά Οι, οποία, οι οποίοι λένε Δεν μπορεί να γίνει επανάσταση Εδώ Για πάντα, το το σου, φωτιά που σου, Να καταλάβετε το εξή: Ότι η αριστερά όταν βρέθηκε στην εξουσία, όπου βρέθηκε με τον τρόπο που βρέθηκε, μάλλον δεν τα κατάφερε καλά. Αλλά ως όραμα και ως προσέγγιση ανθρώπινη, είχε πολλά να συνισφέρει. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ και τώρα το όραμά μας μπορεί να γίνει πραγματικότητα και χρειάζεται πάλι αναμέτρηση, ρίξη, το γι' αυτό. Όλοι μαζί. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γι' όμισε ο Καναγκαλό δεν βλέπουμε. Όπω κάθε πέμπτη είναι διαφορετική ελληνοφρένεια Λέτε να σας κρατήσω το Twitter Κάντε κάτι, θέλουν να πάψουν τη βούλτεψη Ε όχι, όσο εδώ Κατάρα στους εχθρούς μας Τι λέει μετά Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή Που θέλαν οι εχθροί μας να πάψουν τη βούλτεψη Τη βούλτεψη Τη βούλτεψη, μα είναι δυνατό Τη Σοφία Βούλτεψη Το τονίζουμε αλλιώς, αλλιώς Τη Σοφία Βούλτεψη Όχι Να πάψουν Εμένα πραγματικά μου αρέσει η βούλτεψη αυτή Και εμένα πραγματικά μου αρέσει η, η όχι, όχι, Ήταν δη... μια ανακάλυψη ότι δεν είναι Πάντα έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο Όχι επειδή δίνει υλικό Είναι ότι είναι, το κάνει με πάθος ρε παιδί μου το χαίρετε, το ευχαριστιέτε ah, ναι, ναι. Βγαίνει σε κανάλια, δεν κρύβετε Κατευθείαν Είναι, εμένα... είναι, είναι κατηγορία άδωνης Μέσα σε αυτόν αυτό, τον κουρνιαχτό Τζέρι. Και αυτή τη πολιτικών. Διαφωνώ σε όλα αυτά που λέει η Βούλτεψ, έτσι και σε αυτά που λέει ο Άδωνης. Βγαίνει και κάνει μια γκάπο πίσω που βάζει. Βγαίνουν, βγαίνουν εκεί και λένε αυτό που πιστεύουν. Ή το μεταποιούν λίγο και το λένε μπας εν Ενώ είναι κάτι στρογγυλή, βγαίνουν από διάφορα ε, κόμματα και κυρίως και από αυτά που κυβερνάνε. Εκόμα στρογγυ... και η δικιά μου η Άννα Μισέλη πρώην, στρογγυλή και αυτή. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς η Άννα Μισέλη. Πώ αλλιώ μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να Στρίκι, κ, κ, στρόγγι, Αυτό το ξυνοστρόκιλι. Προχτέ που είχατε το Μπαλούρδο, εσεί είδα ένα μήνυμα του Θάνου Πλεύρη στο Twitter κατά τη ελληνοφρένεια τη ναι Αν θέλει διάφορα τέτοια. <κυκλή> Τέτοιοι. Ο Πλεύρη, τι έλεγε. Βρήκατε αφορμή, πως το έλεγε. Ε, το θυμάσαι. Α, ε, ότι προσβάλλεται τα ματ για άλλη μια χρονιά, θα προσβάλλεται τον Έλληνα αστυνομικό ε, <κυκλή> μέσω του Μπαλούρδου και στο όνομα τη άτυρα. Τέτοια, ναι, Την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή δεν μπορούσε να μα κάνει καλύτερη διαφήμιση. Όχι, ευχαριστούμε, εντάξει. Έστειλε αυτό. Κάθεται ο Πλεύρη και βλέπει μια σατυρική εκπομπή. Αυτή που είναι, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό, αυτή ήταν η σκέψη που του γεννήθηκε. Ότι προσβάλλονται Όχι. τα πράγματα. Το πρώτο ήταν μάκ. άλλο. Πόλη η ελευθερία του λόγου, ρε παιδάκι μου, το στάνιό μου. Δηλαδή, δεν λίγο νομίζω Σαμαρά, εκείνη. έχουμε λίγο τα γέμια να μαζέψουμε λίγο. Χτε, λοιπόν, είχαμε, ξεκίνησε χτε Οι τρίμερη που δεν είναι τρίμερη. Ε, συζήτηση στη Βουλή. Να. Απλά είναι σε τρία απογεύματα, αλλά είναι δύο μέρε. Έχουν και δουλειέ το πρωί. Ένα 48 ώρα πλήρε, 2.24 24 ώρα. Mm. Ε, ναι, και η συζήτηση στη Βουλή. Βγαίνει ο Δραγασάκης και λέει κάποια στιγμή ότι. είπε αυτό που δεν έχει ακουστεί ποτέ στην Ελλάδα. Ότι οι κυβερνήσει παίρνουν εντολές είναι κάποιοι επιχειρηματίε που σηκώνουν το τηλέφωνο και μπορούν να αποσύρουν ή να εισάγουν νόμου, τροπολογίε. Δεν έχουμε τέτοια παράδειγμα. Mm. Δεν έχουν. Ναι. Όλοι οι επιχειρηματίε αυτή τη στιγμή του τόπου περισσότερο έχουν φτιαχτεί από τι τελευταίε δύο, τρει, τέσσερι, πέντε κυβερνήσει. Τέλο πάντων, το λέει αυτό ο Δραγασάκη. Σηκώνεται, σταμάτησε. Μα τα δέχεται αυτό ο σταμάτη. Ο σταμάτη σηκώνεται εκεί που ήταν και παρά το πρωθυπουργό τι είναι. Α βέσει τη φορτιά στη σπίθα, όχι τώρα. Και ήταν πολύ ωραίο ο σταμάτη γιατί mm. τη ζήτησε. Ονοματεπώνυμο του λέει, πείτε. Γιατί είναι τόσοι που παίρνουν τηλέφωνα. Πε μα ποιο πήρε, ποιον ξέρει εσύ. Ποιον Είναι εσύ. Για να, είναι, είναι για να εσύ. ξέρουμε να συνονοηθούμε, να ακούσουμε όμω το πλήρε κείμενο. Ο Αντιπρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και η συγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δραγασάκης, διατύπωσε κάτι πάρα πολύ σοβαρό στην αυτή. Μία βαριά κατηγορία ή μια βαριά συκοφαντία. Και είναι στο χέρι του να αποδείξει στη Βουλή εάν είναι το πρώτο και όχι το δεύτερο. Και αυτό μια μέθοδος μόνο υπάρχει για να γίνει. Ονοματεπώνυμο ο κύριος Αυτό ακριβώς. Παίρσε το όνομα μου να ξέρουμε πού θα διαφωνήσουμε, μπορεί να εννοούμε τον ίδιο οπότε να έχει πάρει πέντε φορές τηλέφωνο να έχει πάρει μία φορά Μας μπερδεύει τόσα λαμόγια, πες ποιο λαμόγια Να ξέρουμε πόσοι κινούν και, Φαντάζομαι δραγασάξεις αμέσως, ε, θα σας πω κύριε Όχι, Ο, είπε, δεν είπε Αλλά αν χρειαστεί και επιμένετε, είπε. Είπε αυτό. Θα, ναι, θα, το, πω, θα το πούμε όταν έπι... επιμείνετε πολύ. Όχι, αν επιμένει, θα το πω. Σε μια άλλη φάση θα πούμε και τα ονοματεπώνυμα. Mm. Δεν θα τα πει βεβαίω τα ονοματεπώνυμα, mm. διότι mm. με τα ίδια ονοματεπώνυμα θα μιλάει αύριο ω υπουργό ο ίδιο και ω πρωθυπουργό ο Αλέξη. Mm. Πάλι θα παίρνουν αυτή τηλέφωνο. Mm. Δεν πρόκειται να κοπεί αυτό. Και δεν είναι θέμα λέξη, ούτε δραγασάκι, ούτε αντοχών του Μόνο Αλέξη. Αν το τα κάκαλα και τα είπε του δαμπατζίδε στο Είπε, πέντε hey, ντοβατζίδες προ... κυβερνά τη χώρα αλλά πάλι την υπονόματε Πέντε ντοβατζίδες, καλά, εκεί υποθέσαμε, ξέραμε Γιατί τώρα δεν ξέρουμε Ναι, καλά Σημασία έχει ότι εφόσον μια χώρα και μια οικονομία λειτουργεί με επιχειρηματίε και κυβέρνηση και πρωθυπουργούς και υπουργούς ε, δεν μπορεί αυτοί να μην μιλάνε ναι. δεν μπορεί να μην κάνει μια χάρη Να πάρει το τηλέφωνο ένα και να πει όταν έχει μια περιουσία εδώ, μια επιχείρηση με χιλιάδε εργαζόμενους ή επηρεάζει, εν πάση περιπτώσει, χιλιάδε εργαζόμενου ένα κομμάτι του ΑΕΠ, δεν ξέρω τι. Δεν μπορεί να μη σηκώσει το τηλέφωνο και να πει: Ξέρει, θέλω αυτό να μου κάνει. Θα το κάνει ο άλλο και θα πάρει και τηλέφωνο επιχειρηματία. Το χειρότερο είναι ότι θα το κάνει και πριν πάρει τηλέφωνο επιχειρηματία. Ναι, άλλο αυτό. Mm. Μα πολλοί έχουν βγει ω πρωθυπουργοί και υπουργοί επειδή το ζήτησε ο Έτσι γίνονται αυτά. Είναι κανόνα. Το να το καταγγέλεις Το άλλο Ωραίο είναι λίγο χειρότερο γιατί το κάνουν. Αισθάνονται. Το, το, το, το χρέο. Να το κάνουν ότι. Να τον ευχαριστήσουμε. Είναι χειρότερο. Να τον ευχαριστήσουν χωρί να το ζητήσει κανεί. Και καλώς. στο εξωτερικό γίνονται αυτά. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Α, δεν ξέρω. Ε... Εμεί μένουμε Ελλάδα. Αυτό είναι. Είναι σαν το ότι βγαίνει ο ήλιο κάθε πρωί από τον ημιτό Τέτοιου τύπου γεγονό είναι αυτό. Μιλούσαμε πριν για το τζέμ και θα Α, κλείσουμε και με τραγούδι και μετά. μετά το ημητό. Εδώ στην Αθήνα. Πολύ Δεν το <laughs> <laughs> <laughs> Είναι το βουνό που βγαίνει ο ήλιος Στο βουνό κοιμάται ο ήλιος το βράδυ. Από πίσω. Εκεί κρύβεται. Εκρι, Από όλο τον κόσμο βγαίνει στον ημητό. Ναι, ναι, ναι. Από oh. εδώ και φωτίζω όλο τον πλανήτη μετά. Δεν τα <laughs> Ο ημητό. Ο ημητό. <laughs> <laughs> λέγαμε πριν για τον Τζέ και ο Μπογιόπουλο. Ο συνάδελφός ο γνωστός. μας Ο γνωστός Ο mm. Νίκος Νίκο έχει ένα ωραίο μάζεμα στον ενικό. Έχει διάφορα αρνητικά. αλλά αυτό είναι Πολύ, πολύ. κάθεμα Όταν θέλει να αποδείξει κάτι, το ζάλιζε από 100 πλευρέ, το μαζεύει. Μόνο αυτό. Τι άλλο. Α, λίγο, λίγο. <laughs> Το κείμενο σήμερα είναι για τον Τζε, με αφορμή την δολοφονία πριν 47 χρόνια, του Τσεκεβάρα, με τίτλο Δεν ήταν η υπόθεση ακόμα κι αν πεθάνουν οι άνθρωποι. Mm. Το έχει πει ο Φιντελ Κάστρο αυτό, όταν στην κηδεία που είχαν κάνει 10 μέρε μετά στο. Στην τελετή, εμπάς, πριτώσει, Που επίση είχε πνευθεί ο Σταύρους εδώ, από το Φιντελ Κάστρο και ενεργόταν να γίνει κάποτε. Για <laughs> κάποιου του Φιντελ, όταν είχε πολιτική δράση αλλού. Ανατρέξτε, φαντάζομαι και το βράδυ που έχουν εκπομπή με την Κατερίνα θα έχουν κάποια φορά. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά στο ZGR. Μπορείτε να το δείτε. Δίνει ωραία συλλογή την Κυριακή Real News Αλκίνου. Του Αλκίνου. Α. Ναι, ναι. Α. Και Α. τα έχει όλα, είναι ένα Τα, είδες, τα, τα είδε στα τραγούδια, ήθελα να τα δω. Ναι. Ναι, ναι, τα είναι ωραία γιατί ο Αλκίνο δεν πολύ κυκλοφορεί γενικώ. πρώτη φορά και με, με, με, με Κυριακάτικη Εφημερίδα βγαίνει ο Αλκίνο Και Έχει, μεγάλη, έχει μεγάλη... εμφανίσει τώρα, ξεκινάει στο γυάλινο αν δεν κάνω λάθος λίγες, Και κάνει μεγάλο γέλιο Μια ωραία παρουσία, αυτό έλεγα και χθε. Μια ωραία παρουσία στα καλλιτεχνικά, Ναι, ωραίτη, δεν σε προσβάλουνε, σε παίρνουν από εκεί που είσαι σε πάνε 2 τρία μέτρα παραπάνω και άποψη για όσα συμβαίνουν και με τη μεριά αυτών που πιέζονται Αυτό είναι καλλιτέχνη, αυτό είναι διανοούμενος έτσι πρέπει να είναι όλοι οι άλλοι είναι για τα μπάζα yeah, καλά, δεν ωραία. κάνουν αυτά είναι για τα μπάζα είναι μια τελείω έτσι αντικειμενική άποψη Και νομίζω είναι κανόνα, δεν ισχύει τίποτα διαφορετικό. Και να το εστερνιστείτε. Να το. Τι, να το. Εστερνιστείτε. Πώ το γράφει. Δεν το γράφω, το λέω. Δεν, το λέω, δεν γράφεται αυτό. Να, δεν γράφει. Ο Βορύδη λοιπόν, ο ανταυτού, σοκαρίστηκαν ο ο όλοι που ο Σαμαρά άφησε το Βορύδη, ότι ο Ακρό δεν ξέρω. Ποιον θα άφηνε. Ποιο τι θα Δημοκράτη. Καλύτερο, είχε καλύτερον. Ο Σαμαρά, για τον Σαμαρά μιλάμε, διάδοχο του θα ο Βορύτης. Μια χαρά είναι. Η απόλυτη συνέχεια και. Φυσική εξέλιξη. Και ένα δάκρυ κύλησε στον Παλτάκο. Έχει κύλησει, θα εμφανιστεί και ο Παλτάκο. Ε, δεν, δεν μπορεί να Ο Βορύδη λοιπόν βγήκε το πρωί σήμερα στον Αντένα και είπε ότι θα βγουν ενισχυμένοι αν είχε αγωνία. Να, είχα. Τι περιμένετε να κερδίσετε παραπάνω από του 154. Δηλαδή εσεί έχετε στο μυαλό σα. Τα κάνουμε... έχετε βρει με καμιά δεκαριά να είναι 164 ή 170. Όχι, θα κάνω μια εκτίμηση αν την διακινδυνεύσω. Για πείτε το, για πείτε το. Για έτσι. Πόσοι θα ψηφίσουν, πόσοι θα πάρουν, όχι, πόσοι δεν Πόσο... Πόσο... θα πω. Θα πω ότι θα, θα, θα, θα βγει ενισχυμένη κυβερνητική πλειοψηφία. Πόσοι, κατά πόσοι. Πόσοι βουλευτέ. Έχετε πληροφορίε. 150. Να μην κάνω μια εκτίμηση. Δεν έχω καμία πληροφορία. Δεν μιλάτε εσεί τώρα. Να κάνω μια εκτίμηση. Εσεί τα έχετε βρει με κάποιου. Ο Γιακού, με εκτίμηση κάνω τώρα. Έτσι όπως ακούω τους συναδέλφου να μιλάνε. Θα είναι κάτω από 160, έχει κοντά στο 160. Σας λέω, θα βγει ενισχυμένη η κυβερνητική πλειοψηφία. Στους βουλευτές τους θα βγει ενισχυμένη. Που άλλο. Στην κοινωνία δεν θα βγει ενισχυμένη. Δεν είναι ενισχυμένη ένα 20% maximum. Η κοινωνία δεν τα βλέπει βλέπε κανένα, καν. μην το λέμε για λόγους. Το 75% του λαού δεν τους θέλει. Πώς βγαίνει ενισχυμένη μια κυβέρνηση όταν πάρει τους βουλευτές της. Καλά και το άλλο 25% ναι. εκβιάζεται για να τους θέλει. Ναι. Φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα φέρεις. πολύ πλήρως. πανηγυρίζουν όλα. γιατί θα βγουν να πανηγύει, θα πάρουν. Ναι, 150 τόσα, 158, 180 δεν πιάνουν με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν τους 180, δεν υπάρχουν. Και ας λένε ότι θέλουν. Το είπε και ο Γρηγοράκος, ένας ο βουλευτής Πασόξημα. Δεν έχουμε τους 180 τόπο, δεν μπορούμε να τους ε, βρούμε. Μα Οπότε, δεν μπορεί. τι θέλουν. Από πια έλειος. Η καλύτερη χρονιά θα είναι φέτο. Πάμε στην Μαριτινά, έχουμε κάτι στη Βουλή. Πάμε. Έλα, Μαριτινά. Καλησπέρα. Τι, τι έχουμε, τι έχουμε. Έχουμε μία ανακοίνωση. ανακοίνωση από τον κύριο Νικίτα Καρλαμάνη, τον ανεξάρτητο μέχρι πρώτηνο βουλευτή, ο οποίο επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία μετά από μία συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο του κόμματο, τον κύριο ε, Σαμαρά. Είπε λοιπόν ότι βλέποντα την ανταπόκριση των ιστορικών στελεχών τη Νέα Δημοκρατία στο προσκλητήριο ενότητα του πρόεδρου, κατάλαβε ότι δεν δικαιούται να είναι απόν. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο γιατί με δική του πρωτοβουλία συναντήθηκαν σήμερα. Είπε ότι Είχαν μια μακρά συζήτηση και ήρθαν όλε οι παρεξηγήσεις και όπως είναι αυτονόητο αποδέχτηκε με χαρά την δρόσκλησή του να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα Και ξαναγυρίζει της μας και γιατί είχε φύγει κόμμα, έτσι, Σε κάποια δημιουργία. ψηφοφορία δεν είχε φύγει Σε κάποια ψηφοφορία είχε φύγει Είχε διαφωνήσει εντός του κοινοβουλίου ο κ. Κακλαμάνης και είχε διαγραφεί Έτσι, έτσι χάστηκαν αυτό, πάει τώρα στο Μαντρί πάλι. Μιλά για τη μακρόχρονη φιλία του με τον Αντώνη Σαμαρά. Να έρθει επί δεκαετίε παρουσία του στην Παράταση Ο Σαμαράς είναι εδώ, δεν είναι στο Μιλάνο που είναι. Ε, νομίζω ότι έχει επιστρέψει. Στη σκάλα. Α, γύρισε. Ήταν και στην πολιτική άνοιξη, νεκήτας. ναι, ναι, ναι, ναι. ήταν φανατικά μαζί. Οπότε γύρισε πίσω. Είναι αυτός... για μακρόχρονη φιλία ο άνθρωπο. Καλά, του έχει σουρει διάφορα. Του έχει πει κάτι για τη γιαγιά του. Έλεγαν ότι. Θυμάμαι κάτι σπόντε που άφηνε ο Κακλαμάνης σε διάφορε φάσει. Θα τα ναι. μαζέψουμε κάποια στιγμή να τα ακούσουμε. Εν ευρασμό λέγονται πολλά. Πάνε αυτά τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η Μαριτίνα από τη Βουλή μα είπε ακριβώ τι... Για το καλό τη χώρα και τη παρατάξεω, καλό είναι να ξεχνούνται αυτά να μπαίνουν στην άκρη. Εννοείται, μα αυτό τα παραμερίζουν. Έτσι. Αν και τώρα τελευταίο ο Κακλαμάνη που ήταν εκτός που έβγαινε σε παράθυρα και στι συνεντεύξει ήταν. Ε, ωραία τα έλεγε. Mm. Με το που θα πάει τώρα μέσα ούτε. Λόγια είναι. Έτα. Δεν είναι τίποτα παραπάνω και στα κρίσιμα ξέρουμε όλοι τι κάνει ο καθένα. Να την πρώτη κολοτούμπα. Δεν είναι ακριβώ κολοτούμπα. Αλλάζουν αυτά που στέλνουν. Ξέρω, ξέρω πώ να είσαι σταθερό, μου χρειάζει. Μου Όλο σταθερό, σταθερό θέλει και ένα ενδιαφέρον. Αν χαρούμε του μου τώρα. <laughs> <laughs> τώρα. Δεν θα χαρούμε. Ε, Α, μιλάει ο Γιώργο στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Πάλε, Πάμε να συνδέσουμε γιατί υπάρχει. Πληρώθηκε? Όχι, είναι τσάμπα στη Βουλή. Τσάμπα στην στην Ελλάδα έρχεται τσάμπα. Oh. Δεν τον απολαμβάνουμε όλοι. Τον έχει ανάγκη ο κόσμο. Νομίζω, Ευγαλίδη, Ευγαλίδη. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Δεν αξίζει η χώρα μα τέτοια μεταχείριση. Δεν πάει άλλο η χώρα με αυτή την κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο η χειροτέρευση τη ζωή του Έλληνα και τη Ελληνίδα. Υπάρχει άλλο δρόμο, άλλη προοπτική. Άλλο σχέδιο, υπάρχει ελπίδα για αυτή τη χώρα, υπάρχει ελπίδα για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Δηλαδή, την έφερε μαζί μάνης. του από την Αμερική την έφερε την Αργεντινή. Μπορεί Α, να, να ήταν και στην Αργεντίνη. Μπήκε ο και φεύγει και Φέβιο Γιώργος έθεσε θάνατο. όχι. Δεν πάει ο πόσμος με αυτή Κάτσε, την Κάτσε μήπως και την κυβέρνηση, δεν ήξερε καν γεgirνήσες Ο Γιώργο. Μα, με το Φέβιο του άμα τον. μα αυτή... όλη αυτή την επαναστατικότητα τον Παπανδρέου. Mm. Τον ακούσαμε mm. και πριν, το σοσιαλισμό πάει τον κιρίση. Οπότε μπορεί εδώ να Αυτή η κάποια στιγμή ότι θα πάρουμε έναν πολιτικό όρο, σοσιαλισμός. Και θα τον ξεφτιλήσουμε. Όχι. Να μην μόνο. μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανεί άλλος. Yeah, μην ναι. τα ακούει κανεί στα σοβαρά τη λέξη σοσιαλισμό. Το, κα, το καταλαβαίνω αυτό. Με ήρθε ο Γιώργο, έβαλε και την ταφόπλακα. Νομίζω και πριν, το και πριν το Σιμίτι. Και πριν το Σιμίτι, ναι, εννοείται. Αλλά με το Σιμίτι ήρθε και. και έδες ναι, όλο ναι. αυτό. Γιατί μιλούσαν για σοσιαλισμό και έβλεψαν τον Άκη Τσο Χατζόπουλο. Έναντι στον Το Μαντέλη. Και όπου ακούω σοσιαλισμό τώρα. Έβλεπε εταιρείε να ξεπετάγονται αριστερά-δεξιά. Οπότε ήρθε και ο Γιώργο μετά. Είναι που οι ώρε τι Γίναμε δύο φορέ σοσιαλιστές με την κρίση. Αυτό που είχε πάρει τα πιο νεοφιλελεύθερα και αντιδραστικά μέτρα που είχε πάρει ποτέ κυβέρνηση στην Ευρώπη. Καλή τακτική, δεν Ο πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού. Όλο αυτό Καλά είναι σινάριο. ο Ανδρέας, Καλή τακτική. Ποια απόλυτα. Το να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο όρο. Καλή τακτική. Το Για θέ... να τον αποδομήσει πλήρω. Πολύ καλή τακτική. Το θέμα είναι ε, ότι υπάρχει και ένα κόσμο από κάτω που δέχεται αυτέ τι τακτικέ. Με ανοιχτό το στόμα στα σπουργητάκια που περιμένουν στο τζάμι, τη βίζοντα, να έρθει η μαμά τους να του δώσει το ψυχουλάκι. Γιατί τώρα που το θυμήθηκα πάντα το Χωσκαϊμό, είπε ο Γιώργο: Το λεφτά υπάρχουν, στο οποίο τσίμπησε ένα 43% και κατηγορούμε τον Γιώργο και καλά κάνουμε. 10-15% σωστά. Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνουμε γιατί ήξερε την κατάσταση, κοροϊδεύει την κοινωνία. Η κοινωνία που ήθελε να κοροϊδευτεί, βλέπει τον Γιώργο Παπανδρέω και σου λέει: Έχω λεφτά, τον πιστεύει. Τι είσαι εσύ που πιστεύει στον Γιώργο, δεν έχει ευθύνη εσύ που πιστεύει στον Γιώργο. Ο Γιώργο έχει για το λεφτά υπάρχουν. Ήταν απάτη. Κανονική και όχι πολιτική, απάτη. Εσύ που πιστεύει έναν απαταιώνα, τι είσαι. Ό, ναι, και τι να κάνουμε, καταδικάσουμε το λαό. Όχι. Ναι, κα, ναι, να τον ναι, καταδικάσουμε. Α, ε, συγγνώμη. Αυτό που πιστεύει κάποιον που είναι με λάμψη, με προβολή πάνω του, σου λέει ψέματα. Τι δεν έχει ευθύνη. Γιατί καταδικάζοντα τον Γιώργο σήμερα και τον αυριανό Γιώργο και τον μεθαυριανό Γιώργο. Εσύ τίποτα. Δηλαδή καταδικάζει το. Τι το... σου λέει, με χτύπησε την ανάγκη μου, με πλάνεψε, με κορόιδεψε, κοίταγα τηλεόραση, δεν προλάβαινα και πολλά τουρκικά. Ένα Παπανδρέο, τι πιστεύει. Δεν βλέπει ότι όλη η Ευρώπη είχε κρίση. Ο πλανήτη από τη Lehman Brothers και μετά δεν τα βλέπεις αυτά. Τι νόμιζε, εσύ θα τη βγάλει καθαρή μια Έλητης. χώρα που δεν παράγει και είναι ε, υπανάπτυκτη. Τελείω. Χωρί δομέ, χωρί. Ναι. Τι, υπανάπτυκτη. Χωρί δομέ, τίποτα, παίρνει καλά, δεν έχει ευθύνη αυτό που πιστεύει όλα αυτά που του σερβίρουν κάθε φορά. Επειδή πάντα κατηγορούμε το Γιώργο και είναι και πολύ τη μόδα να λε τα λεφτά, υπάρχουν, μα κοροϊδεύσαν. Κοροϊδεύεται κάποιο όταν θέλει. Σε ενήλικε απευθύνεται. Κοροϊδεύεται μόνο ένα μωρό παιδί που δεν μπορεί να καταλάβει. Κάποιο που δεν έχει εμπειρία. Ένα λαό που συνεχώ κοροϊδεύεται με τη δική του συμμετοχή, συνενοχή και ψήφο. Δεν είναι, είναι άσχετο από όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει μια μικρή ευθύνη και αυτός Ωραία να έρθουν οι Κινέζοι να μας βάλουμε πυρηνή και να τελειώνουμε Τι να έρθει, είναι ευθύνη ή τέτοια δεν κατάλαβα Κρατάμε την προτασή σου <laughs> <να laughs> <την καταθέσουμε, laughs> Επειδή οι Κινέζοι γενικώς μας καλοβλέπουν ε, Και θα προχωρήσουμε Να έρθουν οι Τούρκοι να μας πάρουν να τελειώνουμε Να μας κάνουν ανθρώπους Τώρα πάει το ση, πάει στην Τουρκία και αμέσω <laughs> μετά οι Τούρκοι είμαστε εμεί. Ω μετανάστε του βλέπουν να έρχονται από εδώ, όχι ω εισβολή, ω μετανάστε βλέπουν να έρχονται. Μια να πάρα πάρε, Πρωτοκαλιφόρμα. <laughs> Παρεμία, δεν ετοιμάζομαι. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα χρειαστεί από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, λέει ένα φίλο. Η επανάσταση δεν είναι ένα φρούτο που θα πέσει όταν είναι όριμο Πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο για να το κάνουμε να πέσει. Τσέκε Το έχει πει. Ναι, ναι, ναι λέει σαν σήμερα. Η επανάσταση θα γίνει, αλλά όταν οριμάσει ο λαό. Περισσό ne χρόνια τώρα. Ναι, <laughs> λέει λείνεस <ένας> άλλος. <laughs> Ό, όχι, ο ίδιος. Νεκρο, α, ο ίδιος. Είτε είπα τσε γέβαλα, τι λείω περισός. Α, τι λείω περισός, ναι, ναι. Mm. Τι λείω περισός, ναι, δάξ. Όπως ο ίδιος το βλέπει. Ναι. ναι. Όπως ο ίδιος το βλέπει. Ωραία. Και λείνεस άλλος, μια απλή καλο προέrti είναι ωραία αυτή η πολυφωνία που είναι μια άποψη, άποψη Είναι μια άποψη. άποψη. Αν γράψουμε το Twitter τώρα κάτι, θα βάλουμε διαφημίσεις καιспериμένε. <laughs> Γράφει ένα στο Twitter κάτι. Ναι. Σε πολλά θέματα. Άνως. Ειδικά το Twitter τعلانσαρί αυτή. Γίνετε χαμός για το επόμενο δίμερο. Έτσι πάει αυτό. Και χαράζετε Και είναι συγκεκριμένο, είναι 5-5 άξονες Στον κόσμο του Twitter Αυτό είναι ο κόσμος του, του, του, του Twitter mm. Άλλος Μια απλή καλωπή ερώτηση θα, Ας υποθέσουμε ότι ο λαός δίνει 60% στο κουκουέ Την επόμενη θα μπορούν να υπάρχουν Στην λόση μπαλούρδικη ελληνοφρένεια Όχι βέβαια Την προηγούμενη, ποια επόμενη. Καταρχήν υπάρχει και τώρα. Που ξέρουμε την ηγεμονία τη αριστερά. Χρόνια τώρα, φίλε, που σίγουρα αυτά πιστεύει. Δεν θα έχουμε τέτοια, θα κοπούν αυτά. Τέλο, δεν θα υπάρχει τηλεόραση, ιδιωτική, τίποτα. Τι έκαναν, Τζο. Ούτε παλούδι, το παλούρντι, Τι θα κάνουμε εμεί. θα γίνει. Θα σκάβει. Μόνο. πολλού. Πάμε σε διαφημίσει. <laughs> Μα ρωτάνε εδώ και για τον Αρβανίτη να πούμε, τον συνάδελφο που με διευθυντή στο κόκκινο για όλο αυτό που έγινε εκεί με του τεχνικού και του εκβιαστέ. Ποιοι είναι οι εκβιαστέ, Όπω άκουσα. Οι εργαζόμενοι. Οι απεργοί. Ε, Αυτοί που απειλούσαν με απεργία. Ε, εκβιαστέ είναι. Νομίζω ήταν ατυχή δήλωση. Η Συριζα είναι να εκτιμήσουν ότι ούτε χτε είπαμε τίποτα. Το ξέχασα να πούμε. Κάτια. Γιατί μα λένε εδώ διάφορα. Όχι, Σιγά... Εγώ κρατιέμαι. Σιγά, τι να κρατηθεί. Εντάξει. Δεν, Ανασκεύω... ο... δεν αρκετές, ξέρω. Έχουν γίνει κάτι. Το έχω χάσει γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τρέχουμε και με διάφορα, αλλά εκβιαστέ δεν του λε. Όποιο απεργεί και διεκδικεί μισθό στην ώρα του δεν είναι εκβιαστή. Είναι όλα τα άλλα, αλλά εκβιαστείτε. Ειδικά τον είσαι και σε αυτό το μέσο. Δεν το λες γενικώ αυτό. Δεν είναι θέμα. Ειδικά Καλά. Είσαι, εκεί, Το λε. Επειδή το έχουμε ακούσει και σε άλλα μαγαζιά. Ναι. Το λε. Ανάλογα σε τη θέση σου. Ναι, ρε παιδί, Όταν παιδί, είσαι ο Αρβανίτη δεν, δεν το λες Δεν περιμένει να το ακούσει από εκεί. Νομίζω ότι ήταν ατυχή mm. η δήλωση. Καταλαβαίνω την αγωνία να στήσουν και ένα άλλο ραδιόφωνο. Δεν έχουν και χρήματα και, και, και παντού υπάρχουν προβλήματα. Αλλά εκβιαστέ δεν είναι αυτοί που ζητάνε. Αντίτιμο για αυτό που έχουν προσφέρει Δεν λέγεται εκβιαστής αυτός εργαζόμενος Επειδή είναι που... το άκουσα το απόσπασμα mm. ε, Πολύ ευχάριστο ε, Και λέει ότι πληρώθηκαν αυτοί Και, θα, και μείναμε όλοι οι άλλοι απλήρωτοι ναι. Αυτό είναι ωραίο Αυτή η διχόνια πάντα Σπήρεται ανάμεσα σε εργαζόμενους ναι. Ότι πληρώθηκαν αυτοί που εκβίασαν Και οι άλλοι μείνανε τα πλήρωτοι επειδή φταίνε αυτοί ναι. Παιδιά Δημοσιογράφοι στο... εναντίον των ηχοληπτών Το, το έχουν εντοπίσει όλοι, ακόμη και οι Σιριζέοι έχουν διάφορα. Και στο δρόμο προ την εξουσία θα ακούσουμε πολλά τέτοια γιατί. Αλλάζουν Οι συνθήκε σε κάνουν να πει διάφορα πράγματα. Δεν είσαι εσύ ο ίδιο. Οι συνθήκε σε αλλάζουν. Και πόσο μάλλον η εξουσία. Εγώ το πάω γενικότερα, φεύγω τώρα από τον Αρβανίτη. Οι συνθήκε σε αλλάζουν, ε, σε καθορίζουν. Γιατί έχει σημασία και με ποια πίτουρα θα πα να τριφτεί. Αυτά τα πίτουρα. Τι βιαστέ βλέπουν να τριφτεί. Αυτό ακριβώ. Γιατί του βλέπει ω εκβιαστές του άλλου όταν ζητάνε αυτονόητα πράγματα. Έχει σημασία τι διαλέγει. Για γενικότερα, αυτό είναι για τι εξουσίε παραπάνω. Δεν είναι για. Αυτό ήταν μια μικρή σταγόνα τώρα. Λέει εδώ ένα φίλο ότι πέθανε ο Σκύλο ο Λουκάνικο σε ηλικία 10 ετών. Αυτός που ήταν στις Σκύριος, συμπάθει, που αυτό που θα σα διαδηλώσει. Ο Που είχε βέβαια πιο τακτική παρουσία από πολλού άλλου. Ήταν συνεπεί. Ήταν Όμω κατέβαιναν και οι Έλληνε σαν το Λουκάνικο. Θα τα λέγανε Όντω. πε μου. Μια εποχή που η Ελλάδα ζούσε σε αρμονία και ήταν όριμο ο λαός τη. Σε προκαλώ, Κερατά. Πώ. Όριμο ο λαός της. Πότε, ποια εποχή. Αρμονία δεν ξέρω αν είναι καλό για κοινωνίε να υπάρχει αρμονία. Όριμο ο, ο λαό τη σε πολλέ περιπτώσει ήταν. Όταν ψήφισε, α πούμε, στι κυβερνήσει του βουνού, ψήφισε ένα εκατομμύριο και έβγαλε αντιπροσώπου και είχαν θέατρο, θεσμού, αυτοδιοίκηση, δικαιοσύνη. Ε, το Άνθρωποι χωριάτε και στην Ευρώπη είχαν ένα πρωτοφανή κύμα δημοκρατία και ελευθερία. Που δεν υπήρχε αλλού και δεν πολύ ασχολείται και κανείς γιατί αυτά πρέπει να ξεχνιούνται. Ναι, τότε ήταν πολύ όρμο ο Πρέπει να φτάσουν να με κονσέρβα για να είμαστε όρμοι. Όσο κανένα άλλο. Για πε. Δεν κρατούσαν θα... καμία κονσέρβα. Ένα αέρα ελευθερία. Και ασχολιόντουσαν με, με θέατρο, με εφημερίδες, με το πώ γράφεται μια εφημερίδα, με θεσμού πρωτόγνωρου, λαϊκά δικαστήρια, νοσοκομεία στα βουνά, που δεν τα είχαν. γυναίκε ψήφισαν για πρώτη φορά. Mm. Δημοκρατία. Και ήδη τι κάνανε. Τέλο πάντων. <laughs> Θέλανε κυρκιώματα. <και> <laughs> Αυτό ακριβώ. Έχουν ξεχάσει να φτιάχνουν μια πίτα και θέλουν να ψηφίζουν. Ναι, να, να φτιάχνει. Πασόκι, βλέπουν την. Πώ τη λένε την άλλη. Ευχαριστούμε και την ακροάτριά μα. Του Βοσκόπουλου μας. την Τόλη. Την, την κερέκου και ψηφίζουν. Η Ραλού η ακροάτριά μα έφερε πάλι πριν. Μα είχε φέρει το καλοκαίρι κάτι πίτες και αφήσει ένα ταψί. <laughs> Ήρθε να πάρει το ταψί και έφερε όλα τα υπόλοιπα πάλι. Κάτι και Βέβαια, αυτέα, το είχαμε κατηστηρήσει. Τα έφερε σε μια χρήση αυτή τη φορά. Εμεί δεν έχουμε να επιστρέψουμε. θέλετε ότι τα ψίδια μπορούσε να φτιάξει. Τη ευχαριστούμε πολύ γιατί έκανε και τον κόπο να τα φέρει ω εδώ. Δεν στις... έχουμε ευθύνη τώρα, λέει, που πιστεύουμε Τσίπρα. Είναι πολύ αξιόπιστο. Και ευτυχώ δεν έχει πασόκου στο κόμμα, λέει ένα άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω. Τι Ποια είναι η γνώμη για τον ΣΥΡΙΖΑ, Τι αισθάνεσαι τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τώρα που θα πάμε σε διαφημίσει. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσει. Πρέπει να το κωδικοποιήσουμε, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μα. Λίγο χρόνο έχουμε. Έχουμε Του συμπαθώ. Του συμπαθώ, αλλά διαφωνώ και δεν τους πιστεύω. Του συμπαθώ, δεν τους πιστεύω» είναι το, το μότο μου. Συμπαθείς μου φαίνονται. Έχω ακούσει λαός που έχουν σωθεί με συμπάθεια. Εγώ σου, εγώ σου oh, λέω ότι okay. τους συμπαθώ. <laughs> τους συμπαθώ δεν τους πιστεύω όμως, ένα από τα δύο υπερτέρι, πάντα. Mm. Συμπαθώ πάρα πολλούς. Σημαντικό, δεν τους αντιπαθείς, λέγεις. τους πιστεύω. Α. <laughs> Του, του, του, του, του, αλλά δεν του, του, του συμπαθεί, μάλλον. Όχι, <laughs> αλλά, <laughs> αλλά <laughs> περιμένουν να δω. Μήπω όχι, το συμπαθώ πάρα πολύ. Μου είναι, δεν είναι. Mm. Και σαν πρόσπα, άφθαρτη είναι. Mm. Βλέπω από τώρα το έργο, το βλέπω προβολή, γιατί έχουμε και μια εμπειρία. Αλλά δεν του πιστεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω όλα αυτά που λένε. Ναι. Είμαι που κάθε μέρα μηδενίζω το κοντάρι. Λέω κάτσε. Να μην μπορεί να πει παιδί, είμαι τόσο κόσμο. Κατανόω. Δεν είσαι την... καχύποπτο. Εσαι καλοπροαίρετο. Καλοπροαίρετο είμαι. Απλά δεν σημαίνει ότι δεν λέμε και τίποτα. Κρατάω την κωδικοποίηση. Μ' αρέσει. Συμπαθώ, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Μέσα και στα δύο γραφεία, ναι. και στο Αρσβούιξ Βρυξέλλε, έχω mm -hmm. τα κάτρα του Φίντελ Κάστρο του, του Τζέγκε Βάρα. Το θέμα είναι γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Ε, το κάνω για ένα λόγο. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει κάποιο σύμβολο αντίσταση εναντίον του Αμερικανισμού. Boing. Και επειδή δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο και σύμβολο αντίσταση, προβάλλω τον Τζέγκε Βάρα και τον Κάστρο με οποιοδήποτε τίμημα μέσα στο γραφείο τη Ευρωβουλή. Γιατί πρέπει, πρέπει οι λαοί να έχουν σύμβολα. Επειδή είπα ότι πάμε σε διαφημίσει Ήταν τοποθέτης προϊόντος στην το εκπομπή Τοποθέτης προϊόντος που είχε την φορογραφία του Τσέκευαρα και ναι. του Φιντερκάτου Πριν καλέσει τους χρυσαυγίτες και τους εθνικοίς τέτοις Όχι ήταν την πατριώτες. ίδια στιγμή γιατί την ήταν όταν ίδια... ήταν ευρωβουλευτής Αν τότε καλούσε ναι, όλους αυτού να πάνε στο κόμμα να συνταχθούν Και τον το Βάρα για να καταλάβουμε την επίδραση Αυτό που λέγαμε στην αρχή maltratados y despreciados por el imperialismo nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño Ήταν η φωνή του Τζέκεβάρα αυτή και το γνωστό τραγούδι ακολουθεί μετά. Ε, θα μα πάει και στο τέλο. Λέει εδώ: ε, Είπα εγώ πριν για το ΣΥΡΙΖΑ, πώ το πάμε. Το συμπαθεί, δεν το πιστεύει. Το πιστεύω. Και λέει: η Νίκη, χάγαγα, και εμεί σα συμπαθούμε, σα ακούμε, αλλά δεν σα πιστεύουμε. <laughs> <laughs> δεν λέμε αλήθειε. <laughs> Όχι, λέμε τι δικέ μα αλήθειε. Το αυτό. Μα δεν θέλουμε να μα πιστεύετε. Δεν είμαστε εδώ για να μα πιστεύετε. Ένα κύκλο κάνουμε και, μια... ε, και δεν είμαστε κόμμα. Επίσης. Ναι, επίση. Ναι, και αν Δεν πιστεύεις... θα κυβερνήσουμε. Όχι πολύ. Παρόλο ε... που η ηγεμονία τη αριστερά. Όχι, θα κυβερνήσουμε. Α, θα κυβερνήσουμε. Αν φτάσει στο σημείο να πιστεύει μια εκπομπή, να περιμένει από μια εκπομπή να σου λύσει τα προβλήματα, είναι 10.000 φορέ χειρότερο από το να περιμένει από ένα κόμμα να σου λύσει τα προβλήματα. Αν περιμένει από τον οποιονδήποτε να σου λύσει κάτι, είσαι αξιολείπητο. Άστα. Άστα. Από και ένα Twitter μήνυμα. Ναι. Εδώ στέλνω να σου πει: Another Greek Briton. Τώρα βλέπω και ελληνικές σημαίσεις, ελπίζω να είναι κάτι κακό Τέλος πάτων ναι, ναι. Οι Ελληνικές σημαίσεις κακό ναι, Όταν πολλοί υπάρχουν <laughs> και πολύ προβάλλονται ε, ναι. Σαμαράς, παρένθεση πολλάν Αβραμόπουλος, Κέπ Γεωργιάδης, Λάος, Βορίδης Λάος Νέα Δημοκρατία όντως <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Το είναι το λιγότερο με τη Δημοκρατία Και λέει εδώ πάλι ακροατή. Για μια ακόμα φορά έκανε λάθο στα τριτόκλιτα ερευνητικά. Έλε, ωστόσο, να το πει τα τριτόκλιτα. Είπα πρωτοφανή κύμα. Βλαχάρα, πρωτοφανέ κύμα. Είπα εγώ πρωτοφανή. <χει> συγγνώμη αν το είπα. Τι συγγνώμη καλέ. Ξέρω να τα κλείζω. Πού απευθύνεσαι, συγγνώμη. Ό,τι ξέρα. Δεν ήξερε ένα. <χει> Οι άλλοι το καταλάβανε. Πέρασε <χει> έτσι. <χει> <χει> έτσι. Το ξέρω, αλλά. Ναι, δεν θέλω <χει> να υποτιμήσω το κοινό. Α το διάλογο ότι ψηφίζανε τόσα χρόνια τώρα, σα πρωτοφανέ. Λοιπόν, όχι και εγώ συγχίζομαι με αυτά Πάμε, έχουμε γύρισμα ε, Λοιπόν, έχουμε και δουλειές <laughs> Σας αφήνουμε λίγο με το τραγούδι Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου Καλά να πάνε όλα στη Βουλή Να βγαίνει ισχυμένη και κυβέρνηση Μακάρι και εμπιστοσύνη Για να βγάλουμε τα τρίμηνα Για να έχουμε τις εκλογές μετά Γεια σας <χει> Tak,